Πήγαι στην πόλη, η όχθη, του όμω λύσταν, η οχτρή και εμεί γενούσαμε με τα κούσκου, τα μέση στην πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν.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 τους πίστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Η Παιδιά συνταξιούχοι Και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το οκ, για τρέξω πρέξτε Επίκαζε πολλοί Ήλιοχτροί Κλέψαν οι Ήλιοχτροί Κι να είμαστε λοιπόν εδώ μια Παρασκευή, ψιλοχειμονιάτικη, φυσάει, έχει σκοτεινό καιρό έξω, μοιάζει περισσότερο με φθήνο ποράκι βαρύ, είναι ημέρες τέτοιες, μα, άκρος πονηρές και σας θυμίζουνε άμα γυρίστε το ρολό επίσω κάμποσα χρονάκια έχουμε. Η Σαγγελέας να τρέχει να κρυφτεί τη νύχτα στα εξάρχεια. Έχουμε κουκουλοφόρου, οι οποίοι έχουν εξυγχρονιστεί σε τέτοιο βαθμό που βγαίνουν έξω με αλεξίσφαιρα γυλαίκα και κυνηγάνε του λιμενικούς που ειδοποίησαν το αστυνομικό της τη γειτονιά του, όπω ακριβώ για έναν οικογενειακό καυγά. Αριστούργημα. Έχουμε πυροβολισμού στα Σεπόλια. Έχουμε το χειρότερο απ' όλα. Τα μάτια να αποκλίνουν το σταθμό, να με έρχεται μετά η ΜΚΟ. Σα θυμίζω ότι υπάρχουν χρήματα η και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα. Να μαζέψουν του παραπλανημένους από άλλη ΜΚΟ πρόσφυγε με ψεύτικα SMS ότι ανοίξαν τα σύνορα. Είδατε τι είπα να πει η συμφωνία με τα Σκόπια. Ότι άνοιξαν τα σύνορα από πάνω για 48 ώρε. Οπότε άρχισαν να σπέβδουν άνθρωποι επελπισμένοι. Γυναικόπαιδα να καταλαμβάνουν τι γραμμέ. Μια κατάσταση ανεπρεγουμένου. Πάμε μέχρι τα διαβατά. Δεν θα βγάλετε άκρη. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία εμεί πρέπει να σκεφτούμε στα σοβαρά τι συμβαίνει στη χώρα και να αποκτήσουμε κριτήρια προεκλογικά και εκλογικά για να αποφασίσουμε. Πώς πρέπει να αποφασίσει κάποιος αν ισχύει το ευρωπαϊκό δεδομένο ότι τα δύο άκρα είναι ίδια, άρα ο Μιχαλολιάκος και ο Κουτσούμπας είναι ίδιοι, άρα η Χρυσή Αυγή με το Κουκουέ είναι ίδια, γιατί αυτή η χιδαιότητα που έγινε στο συνέδριο των δοτών, των εξονημένων, των πουλημένων, των διευθυντάδων, των κατόχων εταιριών, των μελών ε, ε, ε, ε, διαφόρων εταιριών. Έτσι ώστε να αποκλείεται, ε, μαθαίνει και ο κόσμος πώς αντιδράσει τους κανονικούς Εργάτες όταν είσαι δακή της. Πρώτον τους βρίζεις φασίστες Γιατί προφανώς ξές πολύ καλά Ο ίδιος τι είναι ο φασισμός Και δεύτερον τον έχεις πληρώσει Και τον έχει αγοράσει ως προστασία Η οποία δεν κρατάει Προσέξτε καλά Γιατί αμα μπείτε σε διάφορα site τη προκοπής Θα δείτε τις πραγματικές φωτογραφίες ποιο κρατούσε τι Δηλαδή οι Είχαν βγάλει χωρίς να φοβούνται ότι θα ξεβρακωθούν τη δερμάτινη ζώνη από το παντελόνι με την αγγράφα προς τα κάτω για να βαράνε τους παμίτες έτσι που να μην φαίνεται και ένας παμίτη με ένα αλουμίνιο στο χέρι από μια πόρτα που ξεχαρβαλώθηκε φέρεται ως λοστοφόρος και επειδή αυτές τις μέρες τα πράγματα δεν αντέχει κανένας να τα ακούσει ειλικρά σα το λέω και κυρίω να τα συμπεριλάβει στα κριτήρια του ξεκαθαρίσματο και όχι τη τολούρα τη λογική του, α πάρουμε τα πράγματα που ξέρουμε στάνταρ εδώ. Είναι ο Real. Είναι η Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο. Είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο. Είναι η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τη μουσική επιμέλεια. Σήμερα μου έχει κάνει και το χατήρι, μου έχει βάλει τραγούδια που μου αρέσουν. η αδερφούλα μου η Νάνση. Για να ξεκουραστούμε, πάμε σε κάτι στάνταρ. Σε μια πάτρα που λάμπει και προχωράει υπό κομμουνιστική επιλογή και εκεί θα συναντήσουμε την Ορχήστρα Νικτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων να τραγουδάει το ημέρες είναι πονηρές». Άγριες, με αμφίβολη βελτίωση, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά και καπάκι σε όλα αυτά, όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ακούστε το τραγούδι και θυμηθείτε ότι η διεύθυνση είναι στούντιο papakirialfm.gr για το email στο 19 600 στέλνετε γράφοντα real μπροστά το μήνυμά σα και 21 200 800 το τηλεφωνικό κέντρο Σκύψε το κεφάλι γιατί έρχεται σαρακοστή και θα σταυρώσουμε και πάλι τον άγγελο και το ληστή. Λένε πως πήγανε την τρίτη και πήρανε το γιακουνί μέσα από το ίδιο το, το σπίτι την ώρα που τρώγει ψωμί, κλειστό παράθυρο γυναίκα. Ποντεύει δώδεκα και δέκα. Σου το έχω πει τόσε φορέ, η είναι πόνυρα. χάθηκαν οι φίλοι έγινε φίδι ο αδερφός κόψε την καυτρά στο καντήλι να χωμα απόψε λίγο φως Πε μου τον μόρκο του προπάπου και αν δεν γυρίσω μια βραδιά να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά. Κλείς παράθυρο γυναίκα κοντεύει δώδεκα και δέκα Να τα παιδιά Και να προσέχεις τα παιδιά Για όσους δεν θυμούνται και δεν ξέρουν Ήταν Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική Νίκος Γάτσος στους τοίχους Και το ο Μανώλης ο Μαζί με τα νύχτα έγχορδα του Δήμου Πατρέων σε μια εξαιρετική ερμηνεία έτσι για να γνωρίζουμε τις πραγματικές υπογραφές στα πραγματικά αξιόλογα πράγματα αυτού του τόπου σαν το τραγούδι που ακούσαμε οπότε πάμε στις διαφημίσεις Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι Νομίζετε <Κλέψτε>, σήμερα ότι εσεί θα ακούσετε αυτά που λέμε εμεί εδώ μπα, μπα, μπα, μπα, σε λίγο στα δελτία θα ακούτε πανηγυρικού, πανηγυρικού, διότι είστε πλούσιοι και δεν το ξέρετε. Λοιπόν, αποφάσισαν οι ξένοι, οι κακοί, οι κακούργοι, που είναι καλοί επειδή έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΑ, η ΣΥΡΙΖΑ και προθύμων, έτσι, να είμαστε σοβαροί, γιατί λέγαμε η συγκυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Η μισή ΑΝΕΛ έχουν φύγει τώρα και δεν είναι ΑΝΕΛ, αλλά ήταν τέο ΑΝΕΛ. Νυν ΣΥΡΙΖΑ αλλά ΑΝΕΛΟ ΣΥΡΙΖΕ. Δεν βγαίνει, τέλο πάντων. Μην το ταλαιπωρήσει πολύ το θέμα. Δεν βγαίνει από πλευρά τοποθέτηση. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, αποφάσισαν να μα δώσουν ένα δισεκατομμύριο. Οπότε τιμαστείτε. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρωί θα πάτε στι τράπεζε και θα είναι μοιρασμένο ένα δισεκατομμύριο. Αυτό θα ακούσετε. Στην πραγματικότητα, α, ξέρουμε από πού πήραν τα λεφτά. Ο όρο για να δοθεί το ένα δισεκατομμύριο ήταν η καταρρήτηνη δηλωσή του ότι οπωσδήποτε πρέπει να εφαρμοστεί το χαμήλωμα κι άλλο εκεί κοντά στο λιψό πεντοχίλερο του αφορολόγητου ορίου. Δηλαδή ένα πετώχι και μετά φόρος σκληρός. Έτσι είναι η πολιτική, είναι η τέχνη, τα χαμουδίθεν, του εφικτού. Οπότε για να δούμε του σφιχτού η κατάσταση ποια είναι και πώς γίνεται αυτό εφικτό. Λοιπόν, δέχομαι και ιδέες και προτάσεις. Εγώ έχω μία τώρα που είναι το 2014, να είναι καλά η στίχη του, μου φτιάξαν το κέφι του Γιάννη του Εμμανουλίδη που έχει κάνει και τη μουσική, στο τραγούδιο Γιώργος Μαργαρίτης «Τα σπόρια». Είναι μια λύση. Τώρα που θα έρθει το ένα δισεκατομμύριο, αν θέλετε να επενδύσετε, ακούστε το τραγούδι και πάρτε ιδέες μεγάλων καινοτόμων επενδύσεων. Δώστε ό,τι ερμηνεία θέλετε στα σπόρια. Αμα <σφίλια> <σφίλια> πέλεψη σπόρια, μια κατσικά δύο Θα την κάνω βούρεια το νησί. Σ' ένα γήμαρα από με περικοπές το σπόρος Την Αθήνα πια κανείς δεν ζει. Θα φύτευω και θα σκάβω δίχως να έχω εργολάβο Με το γυναίκακι μου μαζί Θα τις κάνω αγυρώ, να στάβλο και περιστερώνα Για να μην νομίζουνε πως είμαστε χαζί Θα τι περνάμε Ζωή και κότα, αστρομερίζε, καρπού και χόρτα. Να πάει στο διάολο, ει στεναχώρια. Αμαύρο πεντέψει πορεία. Θα τι περνάμε. Ζωή και κότα, αστρομερίζε, καρπού και χόρτα. Να πάει στο διάολο, ει στεναχώρια. Αμαύρο πεντέψει Αν βρούπεντεξις πορια τώρα πουρθάνετα ζώρια θα τιγάνω μπούρια το νησί με τον εφοράξο πίσω πάμε πριγκυροδικήσω μάνι μάνια γάπη μου χρυσή τα σουβάλορα πανάγια κολοκύττια φασολάγια και ασμαστήσαν και το μαγαζί ο κήπος μουρλιά, λαχάνιδες και μαρούλια και θα τους δουλεύουμε και οι δυο ψηλογαζί. Θα την περνάμε, ζωή και κότα, αστρομερίζες, καρπούς και χόρτα, θα πάει στο Είστε αμαύρο χωριά, άμα Θα την περνάμε, ζωή και κότα Αστρομερίζες, καρπούς και χόρτα Να πάει στο διάολο, είστε ένα χωριά Άμα βροπεντεύσεις ποριά Άμα βροπεντεύσεις ποριά Άμα βροπεντεύσεις ποριά. Αρχίσανε και έρχονται σωριδών τα πρώτα σας μηνύματα Να γυρίσω στον Κωνσταντίνο ότι καλησπέρα το καλό Σαββατοκυριακό Και να περάσουμε παρέα ωραία την εκπομπή. Να πως ε, έναν φίλο με το ψευδόνυμο Χότζα Ο, ο οποίος ε, ο κύριος Χότζας μου έχει στείλει Το λέω το κύριος Χότζας που ευγένει δεν ειρωνεύομαι τίποτα Μακάρι να είχαν όλη τη σοφία του Χότζα Λοιπόν ε, ε, μου έχετε στείλει έναν τεράστιο κατάλογο <ε, με, με αριθμού αυτοκινήτων και μηχανών που κυκλοφορούν ε, στο δρόμο ε, δηλαδή με συγχωρείτε με μπερδέψετε με την τροχεία εδώ το λιμενικό μπερδέψει και με την αστυνομία στα εξάρχια. εσείς μπερδέψετε μένα με την τροχέα, δηλαδή για να αστιευτώ και λιγάκι γιατί δεν μπορώ, αυτό το, δεν μπορώ να τα πεξελθώ ε, και ε, ε, έχω και την ε, ε, φίλη την Ειρήνη από την ε, ε, ε, Πρέβεζα που να μα φτιάχνει το κέφι, καθώ είμαστε να περάσουμε πάλι σε διαφημίσει λίγο-λίγο. Γιατί λέω να παίξω πρώτα ένα τραγούδι και μετά διαφημίσει, ρε παιδιά. Δηλαδή μην τις άρχισα να κολλάω τη μία διαφημίση από την άλλη. Οπότε μου λέει καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα τη Παρασκευή. Απόψε το απόγευμα είναι μουντό και γενικώ μια διαφημίσεις απ' την επικρατεί πάνω σε αυτόν τον ουρανό τη πατρίδα μα. Στο νου μου, μου έρχεται και πάλι ο Βάρναλ για να με σώσει. Και στη των δημιών, Επιστήμη τη Αλήθεια σε σχάτι τεφροδόγα. Και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφίμη του Βούρκου, λιβανίζεται την πόχα με αγάπη και με το λάβαρο το κόκκινο του τουμημένου Κουκουέ, πάντα ψηλά ειρήνη από την πρέβεζα. Οπότε, μια και ούτω ή άλλω το κόκκινο ερέθησε ευτυχώ όσο απαιτούσε η το κοκκινο ερεθησε ευτυχω οσο απαιτουσε η κατασταση για να μην καταλήξουμε με ένα συνέδριο τη από αποδοτού κλεισμένου σε ξενοδοχείο, λες και ήταν η σύναξη μαθιόζων στο Σικάγο, κάπου μεταξύ 23 και 29, ε, να γυρίσουμε πίσω σε εκείνη την εποχή που τα πράγματα λεγόντουσαν πιο μαλακά για τα άθλια που θα και να πάμε να ακούσουμε τι συμβάσει. Μια και οι συλλογικέ συμβάσει εργασία όχι απλώ δεν αποκαθίστανται, αλλά έχουν εξαρθρωθεί με κάθε έννοια που μπορεί να υπάρχει. Όταν οι διευθυντάδε και οι διοκτήτες επιχειρήσεων παίρνουν στα χέρια του το συνδικαλιστικό κίνημα και μετά κατηγορούν του κανονικού εργάτε, οι δακίτε για μεθόδου που προσωμιάζουν πιο πολύ σε αυτού. Του χώρου από του οποίου αλληλεύουν εκείνοι ψήφου. Και επειδή, όπω λέει είπα, και ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ στη Βουλή Οδράνη τη Οποφίλη, τέτοιου είδου φαινόμενα είχαμε να δούμε από την εποχή του Μακρύ τη Χούντα. Να καλούν την αστυνομία να λύσει τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματο. Όταν το συνδικαλιστικό κίνημα φτάνει να καλεί την αστυνομία για να μην μπουν μέσα οι εκλεγμένοι του Πάμε, τότε ίσω αποκτάει σημασία η σύμβαση που υπογράφτηκε εντό μια νύχτα. Μη και, μη και ο λογαριασμό που λέτε ανοιχτό. Γιάννη Νεγρεπών τη Ιστοχή, μουσική τραγουδί, Λουκιανό Κηλαϊδόνη. Η σύμβαση υπογράφτηκε εντό μία νύχτα. Μη και ο λογαριασμό που λέτε ανοιχτό. 50 χρόνων σύμβαση με 9% εκατό. Στου ξένου δικαιώματα δόθηκαν αφίδω. Η όρη τη συμβάσεω ή πλέον επαχθεί από πλευρά πολιτική μακροοικονομική. Δύο-τρία φύλλα γράψανε και αυτά διστακτικά. Η πλεον απο πλευρα πολιτικη μακροοικονομικη δυο τρια φυλλα γραψανε και αυτα διστακτικα η συμβαση ο κυτρινισμό πέρασε στα ψηλά. Ποιο να το πει, ποιο να το πει. Πως υποδούλος η σωστή σημαίνει η σύμβαση αυτή πολιτικο-οικονομική γιατί 9% αστείο βέβαια πόσον για σύμβαση τόσων ετών ταν στον γύριο Αυτόν προσφέρεις χέρια εργατών σε μια τιμή τζαμπά. σχεδόν. Όταν Αυτός θα σου κρατά την αποκλειστικότητα, άλλον ποτέ να μη δεχτεί. Μαζί του να συνεργαστείς σε επίπεδο πολιτικής ή εμπορικής συναλλαγής. Πίστεψαν, Πριν πάω στα επόμενα μηνύματά σα ε, Έχω ένα που είναι πολύ σημαντικό Για όλους τους φίλους ταξιτζίδες που ακούνε Λοιπόν ε, Είναι η ε, ακροάτρια του σταθμού Η κυρία Ιωάννα που μας παρακάλεσε ε, Όποιος ε, την πήρε με ένα ταξί Στις τρισήμιση το μεσημέρι Από τον ίμιτς, το Νίμιτς στο νοσοκομείο Με κατεύθυνση την οδός Πετσών στην Κυψέλη Προσπαθήστε να θυμηθείτε, όσοι πήρατε από εκείνη την περιοχή και κυρίω από τον Νίμιτ, άνθρωπο, μια γυναίκα από την Σπετσόν προ την Κυψέλη, Γυψ, ξέχασε δυστυχώ στο Πορτμπαγκάζ δύο τσάντε, οι οποίε αυτέ τσάντε είχαν μέσα εξετάσει, έγγραφα, είναι μόνο χαρτιά ιατρικά. Καθώ καταλαβαίνετε, η γυναίκα έχει δυσκολευτεί αφόρητα. Παράκληση στου ταξιζίδες ο ένα με τον άλλον και όσοι ξέρετε ότι μπορεί να είναι εκεί γύρω στην περιοχή. Στείλτε ένα μήνυμα να βρεθούν αυτά τα χαρτιά και ο Άμα το βρείτε στο 211-2008-200. Εδώ η Λίτσα θα σας εξυπηρετήσει και θα σας φέρει σε επαφή με την δυστιχή αφηρημένη γυναίκα από νοσοκομείο. Έβγαινε γιατί να μην είναι αφηρημένη. Δεν πάει και κανένας στο νοσοκομείο για να περάσει καλά και να πιει καφέ. Λοιπόν, ε, ο, ε, αρχίσαν τώρα τα μηνύματα. Μερικά από αυτά τώρα τα στέλνετε και νομίζετε ότι άμα το πω θα γελάσουμε σαν τον Νίκο που χρησιμοποιεί και το, ε, πώς το λένε, το ε, παρατσούκλι παπάρογλου. Σ' αρέσει τώρα αυτό. Τι ψηφίζουμε μπαφόκ. <χω> τώρα δηλαδή, ε, τι θες να σου απαντήσω με αυτό, να γελάσω, δεν γέλασα. Το βρίσκω, ε, ειλικρινά ε, χαζό. Ο Γιώργο μου στέλνει το εξή μήνυμα. Ο ανεξάρτητο δήμαρχο Αργιερού Πολίση, ο ίδιο που έκανε βόλτα με το μυτσοτάκι στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ο ίδιο που φώναζε για πάρκα αποφάσισε, η ρηστική απόφαση θα βγει μετά τι εκλογέ, να διώξει αποκτήριο του Δήμου την Όγια και την Εθνική Αντίσταση και του ζητάει να καταβάλουν 50 ευρώ μηνύα μίστομα. Τη στιγμή που κτίριο του Δήμου γίνονται ρήπια από τη μη χρήση του και επειδή κατάγομαι από τη Λιασβού και το χωριό Βρύσα που καταστράφηκε από το σεισμό του 2017, δύο χρόνια μετά τα ρήπια υπάρχουν ακόμα και οι μόνοι κάτοικοι πλέ οι ηλικιωμένοι που κάποτε ζούσαν στη Βρύσα βλέπουν τι περιουσίε του να καταστρέφονται από τη γραφειοκρατία και την απραγία τη πολιτεία. Φαίνεται πω η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση κάνει πολιτική μόνο μπροστά στι κάμερε. Ε, Μήπω τώρα το ανακάλυψε αυτό. Ε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ε, ο Ρέστι νομίζει τώρα ότι κηρύττει την επανάσταση λέγοντα ότι πρέπει να ανοίξουμε ε, τα γκουλάγ ε, να έχουμε ε, λαϊκά δικαστήρια. Και η χώρα θέλει Στάλιν ε, και κρεμάλες στους φασίστες. Δηλαδή δεν σου αρκεί να πεις ότι αυτή τη στιγμή οι φασίστες βάζουν το λαγό επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο και αν δεν κρεμιστεί από την τρίτη θέση δεν θα μπορείς να μιλήσεις, να λες ούτε αυτά που λες τώρα. Στο ραδιόφωνο σε λίγο, καθώ αρχίζει και υπάρχει υπόγεια συνεργασία και διαδρομή των χρυσαυγητών με τμήματα τη κοινωνία που δεν είναι σε θέση να κρίνουν. Ό,τι λέει για παράδειγμα ο Σοπολιώτη εδώ, που έχει μπαφιάσει, όπω και εγώ, όπω και πάρα πολλοί άλλοι, Αγαπητοί Λιάνα, η εξτανίκευση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ από τα ελληνικά κανάλια έχει φτάσει στα επίπεδα χωρών μπανανιών, όπω Ουκρανία, Γεωργία, Πολωνία, έλεο από μόνο και περιφερόμενου σπελσιαλίστε τη γεωπολιτική. Έχει δίκιο. Αυτέ τι μέρε έχω κουραστεί να βλέπω σε διάφορα στρατιωτικά πεδία και σε χωράφια να λένε τι ωραίο που είναι αυτό το αεροπλάνο του ΝΑΤΟ. Πόσο κοστίζει αυτό που πρόκειται να αγοράσουμε, Πώ γίνεται η άσκηση και αισθανόμαστε προστατευμένοι απέναντι σε κάποιου κακού, μάλλον Ρώσους, οι οποίοι μάλλον θα μα την πέσουν, μάλλον μαζί με κάποιου άλλου, που μάλλον κάτι θα συμβεί και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό να ξοδεύουμε πάρα πάρα, πάρα πολλά χρήματα για να σταθούμε απέναντι στην κατάσταση. Τώρα. Εγώ με μια φίλη μου που το κουβέντιαζα και κανένα δυο άλλους αυτό το χθεσινό βραδινό στα εξάρχεια μου είπανε ότι στην αρχή όταν το ακούσανε νομίζανε ότι γύριζε ταινία ο Βέγκος. Και επειδή συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την άποψη ε, να παίξω τον Παρτοναβάγιο η στίχνη της αρλέτας όπως και η μουσική. Ε κι αν προκάνεις ας μετανοείς. <Συκλή> Πρόκτες αργά στο μπαρτομαβάγιο βρέθηκα ένα καπίνο τα έναν άγγιο καθότανε στο ειλάνο σκάβο και κοινωνούσε με ρουίσκη και νερό. Φωτανες στο διπλάνο σκαβό στο τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό τώρα σε μια ωραία κληροσούλα Θα σας φτιάξω τη διάθεση και να σας φτιάξω και το κέφι Σήμερα όλες μας οι κληρώσεις, είτε βιβλία είτε παραστάσεις Θα έχουν έναν βαθιά αντιπολεμικό και κυρίως αντιναζιστικό και αντιφασιστικό χαρακτήρα Και αυτό γιατί κεριούμενετι και σε αυτούς τους καιρού, Τους χαοτικούς, τους αποδομητικούς, τους βαθιά αντιδημοκρατικούς εκεί που ο καθένας μπορεί να ανοίγει το στόμα του και να α, λέει για τον άλλον το πιο εξωφρενικό πράγμα και να συζητιέται, να μην απορρίπτεται εκ των προσταίρων ω παράλογο, ε, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να το πλησιάσουμε το θέμα με τον καλύτερο, δυνατό, ανοιχτό ορίζοντα. Σας έχω λοιπόν τρεις διπλές προσκλήσει για την Κυριακή σε 9 η ώρα το βράδυ για μια παράσταση που ξεκινάει σήμερα. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Είναι σε θεατρική απόδοση ο Τάσος Ιορνανίδης Σε έναν αντιπολεμικό μονόλογο Από ένα έργο που είναι γροθιά στο στομάχι Και που τους βάζει όλους όπως λέει η Σοφία Δαμίδου Η οποία έχει κάνει τη θεατρική απόδοση Στην ευθύνη απέναντι όπως ακριβώς την ορίζει ο Καζατσάκης Να αγαπά την ευθύνη να λες εγώ Εγώ μονάχο μου έχω χρέο να σώσω τη γης Αν δεν σωθεί εγώ φταίω δεν εννοεί ότι κάποιος κάνει μοναχικό αγώνα έτσι Δεν το παίζει ατομικός τρομοκράτης όταν το λέει αυτό ο Καζαντζάκης Εννοεί ότι εγώ είμαι υπεύθυνο για την καταστροφή του κόσμου Αν δεν παροθέσει απέναντι στα πράγματα Έτσι λοιπόν θα μπορείτε να πάτε να χαρείτε Στο θέατρο Άντερα Τον ε, Ντάλτον Τράμπο που έχει γράψει τον Τζόν Υπηρετόπλο του Πίσω στο 1939 Γυρίστηκε για τον κινηματογράφο το 1971 είναι μια μίλητη κριτική στο μιλιταρισμό και στον πόλεμο. Κατάφερε να πάρει εθνικό βραβείο βιβλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά ένα διεθνές βραβείο στο φεστιβάλ ε, των Κανών. Ο Τζο, ένας Αμερικάνος στρατιώτης, τραυματίζεται φρικτά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από μια οβίδα. Ακροτηριασμένο στα χέρια, τα πόδια, χωρίς όραση και ακοή, με διαλυμένο πρόσωπο. Και σύμφωνα με τι εκτιμήσει των γιατρών με κατεστραμμένο εγκέφαλο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί ω πειραματόζωο. Ωστόσο, ο Τζο, καταδικασμένο σε μια ολοκληρωτική σιωπή, αρχίζει ξαφνικά να σκέφτεται, να αισθάνεται, να ονειρεύεται και να θυμάται, διαψεύδοντα τι εκτιμήσει τη επιστήμη. Ε, νομίζω ότι είναι και μια εκτίμηση να πάει κάποιο να το δει αυτό το έργο απέναντι σε όλου του θεασότε των πολεμικών παιχνιδιών του ΝΑΤΟ. Με αυτήν την uh, σκέψη Δύο εντεκαδιακόσκια Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις Για αυτό το αντιπολεμικό αριστούργημα Και εγώ θα περάσω αναγκαστικά και πάλι σε κλέψανε, λένε, όλοι κλέψανε, κλέψανε! Για όλους λοιπόν τους λάτρεις των uh, πολεμικών uh, Γεωπολιτικών παιχνιδιών και τεχνών Που γουστάρουν να είναι μονίμως πόλεμοι Και να προετοιμάζονται αγνώντας το disguise που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή τη μεταμφίεση του Ιμπεριαλιστή, του Φασίστα, του Αρπαγά, των γεών, γυναικών, παιδιών και αγορών του διπλανού και του παραδιπλανού τους, των νοσταλγών διαφόρων καθεστώτων του παρελθόντους, τη σπορά των ρητημένων του 45 και πάει λέγοντας για να ηρωνευτώ την ελληνική σύγχρονη πραγματικότητα ε, πρέπει να θυμίσω ότι λέγαμε εμείς οι κομμουνιστές, εμείς οι δημοκράτες εμείς οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, εμείς οι αντιμιλιταριστές εμείς οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα αγαθά του πολέμου και δεν μετέδεψαν ποτέ το ρητό ούτε για πλάκα στο α, «Τα γαθά πολέμισκτόντε. Λοιπόν, τότε α, α, σας λέγαμε ότι η, η Λιβύη θα φύγει ο Καντάφη που τα είχαμε δει να τον λέγανε και θα γεμίσει η Μήκονο τουρίστε, έτσι δεν λέγανε. Δεν θα έρχεται μόνο ο γιο του, θα έρχονται και τουρίστε από τη Λιβύη. Θα ήταν μια μεγάλη δημοκρατία. Και τι συμμαχίε προθύμουν, και τι υποβαρτισμοί, και τη τριχοτόμηση τη Λιβύη, και τη δυστυχία, και τη χιλιαδιό, αλλά τα σκυλιά τη Παγκόσμια Τηλεθεατική Αρένα χαίρονταν πάρα πολύ όταν έβλεπαν το λιτσάρισμα του Καβάφη στην καρότσα του Φορτηγού. Λέω τώρα έτσι. Έρχεται λοιπόν μέχρι και σε μια δεξιά εφημερίδα ένα καλό συνάδελφο ο Γιάννης ο Παπατάτος και γράφει ότι η ΜΚΑ μετά καντάφη Λιβύη των 8 τελευταίων χρόνων είναι ένα απέραντο Far West, όπου σου τοπικοί πολέμα, αρχές ημωρίες, δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες, δυνάμεις της Μέσα της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης, τσιγαντιστές, και διακινητές μεταναστών από όλη την Αφρική. Σε αυτό το τελείο τώρα ιδιαίτερα διατραπή κερδές δεδομένο, ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα Πετρελαϊκά αποθέματα της Αφρικής Κορποχώρη και κολαστήριο μεταναστών Με προορισμό την Ευρώπη Προσπαθεί να βάλει τάξη η Αχ η τάξη του ΟΗΕ που κατάληξε Ειλικρά σας το λέω Έχουμε επίθεση πολεμάρχου Στις δομές των Ιμπεριαλιστών που κατσικώθηκαν για μία ακόμα φορά στην τριχοτομημένη Λιβύη. Δεν διαβάζω όλο το κομμάτι γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα να σας ξεναγήσει στα όνειρα ο Νίκος ο Γκάτσος και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, πάλι καλά παίζουμε κι εμείς τέτοια τραγούδια εδώ, σε πρώτη εκτέλεση ήταν με την Καγιαλόγλου, εδώ θα τα ακούσουμε από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Κεμαλ που είναι γραμμένος πίσω το 1993 όταν οι πρόσφυγες δεν συγκεντρώνονταν στην συγκεντρώ αλλά στις γύρω βαλκανικές περιοχές πριν από τις συμφωνίες της Τερατώδης και το γέννημα των καινούριων τεράτων. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολή, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αλλά πικρές οι του Αλάχ και σκοτεινέ οι Στι ανακώληστα μέρη, μια φορά κι ένα νερό, και έναν καιρό. Ήταν αδειό το και Μου χλιασμένο το νερό. Στη μοσούλη, στη βασόρα, στην παλιά τη χουραμαδιά. Πικρά με να κλένε τώρα. Τη αίριου τα παιδιά. Και ένα νέο απασχολεί και μια βασιλική. Αγρικά το μυρολόι και τραβάει η κατακή τον κοιτάνε η με μάτια λυπητερή ο Γιώργος τον αλλάχ δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.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 να τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη φιλιά μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ή το πρωί πριν άφησε στην κρεμάλα τη στερνή του τη γνωρί. Με δυο γερικές καμήλες με ένα κόκκινο φαρί Στου παράδεισου τις σπήλες ο προφήτης καρτερή Πάνε τώρα χέρι χέρι η είναι γύρω συνεφιά Μα τις δέμας που τ' τους κρατούσα συντροφιά Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο Βλέπουν μπρο του τον Αλλάχ που από το ψηλό του θρόνου μπλιστό να μυαλό σε Η κειμένο μου ξεφέρει. Δεν αλλάζουν οι καιροί. με φωτιά και με μαχαίρι. Πάντα ο κόσμο προχωρεί. Σον λίγο που λέω ότι το Κουκέκτό των όναβάζει πολύ ωραίε μουσικέ, στο Λάζαρο που αγαπάει την εκπομπή και μα, αλλά κυρίω στο Γιώργο για την προτροπή του. Για να πες τους ηλίθους που οδηγάνε στη Λέα, στον Κηφισό και στους άλλους δρόμους να ξεκουπιστούν τώρα από εκεί. Γιατί η Λωρίδα δεν είναι για να την πατάμε, είναι και άλλοι έξυπνοι. Αλλά σέβονται τον συνάνθρωπό τους που θα βρεθεί σε ανάγκη, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλους σας και αυτούς που δεν στείλατε τέτοια μηνύματα. Να αφιερώσω μια εξαιρετική Αμερικανιά από αυτέ που σ' αρέσει να τι ακούς γιατί δεν είναι όπλα, είναι μουσική. Και είναι πολύ ωραία μουσική, είναι ένα παραδεισιακό αμερικάνικο που το έχει πάρει ο Μάνος Οξιδούς. Έχει φτιάξει στίχους «Μέρι, μη λυμά σε πια» έτσι ώστε να μη λυπηθείτε κάθε μέρη για κάθε Μάριος και οποιοςδήποτε, οποιοδήποτε ονόματος ενόψει των ειδήσεων που έρχονται. Αν μπορούσες να σταθείς δίπλα από έναν μορήση όλα θα έχουν αλλάξει Μέρι μη λυμά πια ετσι ωστε να μη καθε μερη για καθε μαριος και οποιοδήποτε οποιοδηποτε ονοματος ενοψει των ειδησεων που ερχονται αν μπορούσε να σταθεί διπλα απο εναν μορηση ολα θα εχουν αλλαξει μερι μη λυμα πια Μέριμιλι πασεπια, Ω μέριμιλι πασεπια. Όλα έχουνε περάσει. Μέριμιλι πασεά. Στην κόκκινη θάλασσα ξανά. Θα έχουν ανοίξει τα νερά. Ένα δρόμο να περάσει. Μέριμιλι πασεπια. Ω μέριμιλι πασεπια. Μην μη πια Όλα έχουνε περάσει Μην μη λειπάσαι που φοράς Στα χέρια, τα πόδια και την καρδιά Ήρθε η ώρα να τη σπάσει Μέρι πασέπια, Μια βροχή από φωτιά Σου πλημμυρίζει την καρδιά Η όργη σου θα ξεσπάσει Μέρι μη πασέπια, πια Ό, Μέρι μη πια Όλα έχουνε πέρα τα μέσα νύχτα λοιπόν ο παλιός ο κόσμος θα γίνει ροκ όλα έχουνε αλλάξει με ρημίλη πασέπια Τον κύριο διάβολο θα δεις για ότι έχασε να έχει τρελαθεί όλα έχουνε πέρασει με ρημίλη Ω μέρη, oh, πια όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μίλη, πια. Τώρα ζήσε τη ζωή. Σαν ελεύθερο πουλί, όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μίλη, πα πια. Ω oh, Μερι μη πια Όλα έχουνε περάσει Μερι μη λυπά σε πια Ω μερι μη πια Όλα έχουνε περάσει Μερι μη λυπά σε πια Ω <συμπλά> μερι πια ο, μέρη, μίλη, πια Κλέψανε, λένε! Όλοι μα κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί. Που του πιστέψανε, κλέψανε. Ανάπειροι με φτιάχνει ταξιούχοι. Λάμαστε λοιπόν εδώ, η Μαρία Ιψάλτη. Αντικατέστησε τη Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο. Όλα τα καλά κορίτσια εδώ δουλεύουν και τη να είμαστε και ωραία παρέα εδώ τις παρασκευέ Τα απόγευμα και να λιλοστηριζόμαστε για τη Σαββατογύρια έρχεται με τέτοιο παλιό καιρό που θα πάει μέχρι την Τρίτη και να την κάνει στην Άνοιξη και τον Απρίλη. Μας έβγαλε κυριολεκτικά το λάδι αυτή η Άνοιξη, όμως όπως παρατηρούν άλλοι κρατήστε το πολύ καλά στο κεφάλι σας, μετά από πολύ καιρό νιώθουμε τη διαφορά των εποχών. Έχουμε Άνοιξη. Έχουμε και φθινόπορο. Αυτά ήταν ισοπεδωμένα τα τελευταία χρόνια, έτσι. Αυτό μα κρατηθούμε τώρα για να παρηγορηθούμε, παρηγοριά στον Άρρωστο Λέο που να βγει ψυχή του. Είναι πάντα ο Real, είναι η Ιλιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, είναι η Λίτσα, η Ζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Νάντση Κανέλη σήμερα. Η αδερφούλα μου μου έχει κάνει τη χάρη και μου έχει βάλει τραγούδια που μου αρέσουν. Προφανώ για να μου φτιάξει το κέφι, βλέποντα. Και τον καιρό σου λέει τη βάλω πράγματα που τη αρέσουν και είμαι και πανευτυχή διότι αρέσουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε περνάμε όλοι καλά. Όπω η σταματία που μου γράφει. <coughs> <coughs> να σε ρωτήσω, Ρελιάνα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία σχετικά με τα αναδρομικά των κακόμενων των συνταξιούχων. Πρέπει να κάνουν αγώγε ή είναι για να βγάλουν χρήματα δικαιολογικά οι εταιρείε που τι καταθέτουν εργολαβικά. Επίση, η μεγαλύτερη απόδειξη για τον ξεπουλημένο συνδικαλισμό είναι η κατάδεια του ίδιου του εργαζόμενου. Από μουσική δεν παίζεστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι εμπεριέχει το μήνυμα. Εμπεριέχει από τη μία διαπίστωση. Για σας που κάθεστε και ακούτε όλες αυτές τις ιδίες γιατί τα χαμουδήθεν τραμπούκι μπήκανε στην όμιμη Γεσέ σκεφτείτε ότι αν η Γεσέα υπερασπιζότανε τα δικαιώματα των εργαζομένων πρώτα απ' όλα δεν θα υπήρχε το πάμε να προσπαθεί να αναζωογονήσει κυριολεκτικά 20 χρόνια με πόνο, δάκρυα, αίμα και αγώνες το πεθαμένο, κυριολεκτικά πεθαμένο συνδικαλιστικό μας κίνημα Δεύτερον αν υπήρχε συνδικαλιστικό κίνημα που να είναι ευρύτατα συνεπαρμένο από τον παλμό του Πάμε, δεν θα είχαν καταντήσει οι εργαζόμενοι αυτό το εργαλείο που έχουν καταντήσει να χαμογελάνε με 300 ευρώ, και αυτοί που του λένε να χαμογελάνε και να πανηγυρίζουν με το 300 ευρώ να είναι συνδικαλίστρια που να αποκλείει με πληρωμένου του υπόλοιπου που να πόξω ή ο οποιοσδήποτε διευθυντής που λέει σκάσε και μη μιλάς που θα πάρεις τώρα τον ανθυποκατώτατο του ανθυποβασικού διότι άλλοι είναι απ' έξω ουράκι, είναι άνεργοι εκατομμύρια διότι το Μάστρικ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο το συριζαϊκό τρίτο μνημόνιο, αριστερό μνημόνιο, δεξιό μνημόνιο μπλε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μαβί α, α, μνημόνιο θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ? Όχι. Όπω λέει και ο Θοδωρή, η φωνή της αλήθειας είναι και η φωνή της λογικής και η φωνή του δίκαιου του εργάτη. Και επειδή εμένα να μ' αρέσει να σας αφήνω τη φαντασία να πλανάτε, θα σας κάνω και μια κλήρωση, καλά καλά δεν αρχίσαμε. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Παππούτης, του Γεωργίου Βουτιρά, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νάουσας που δολοφονήθηκε στις 17 Απριλίου του 1946. Ο δράστη αθώθηκε καθώς το αναγνωρίστηκε ότι ἐκινήθη από πατριωτικά και εθνικόφρονα ελαττήρια. Η συγγραφέα είναι η Βασιλική Γεωργιάδου η οποία διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και ιστορία του Πανδίου Πανεπιστημίου και ε, η έρευνά τη είναι εξαιρετική αφορά στην άκρα δεξιά στην Ελλάδα και καλύπτει το διάστημα, το κρίσιμο από το 1965 στο 2018 για να μην πλησιάζει κανένα είτε την άκρα δεξιά είτε το σημερινό εκφαντικό της και κοφαντικό της μόρφωμα που λέγεται Εγκληματική Οργάνωση Χρυσή Αυγή με μόνες τις πληροφορίες των διαφόρων ιστοτόπων από τους οποίους η μάνα χάνει το παιδί και το παιδί Τι μάνα Στο βιβλίο εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα ειδικά για αυτούς που κατά την άποψή μου αναρωτιούνται από που ξεφύτρωσε Αυτό είναι που πρέπει να απαντήσουμε μέσα μας πριν αρχίσει να αναρωτιέται κάποιο πώ ξεφύττροσε ο φασίστα μέσα του, πρέπει να ξέρει σε ποιο κοινωνικό περιγύρο, πότε, με ποιε ρίζε και χρονικά και χωρικά και ουσιαστικά και κοινωνικά και πολιτικά αποκωδικοποιείται η ιδεολογία και η οργανωτική φυσιογνωμία στην πολιτική σκηνή από τα μέσα τη δεκαετία του 60 ω την εποχή τη οικονομική κρίση και των μνημονίων. Η συγγραφέα επιχειρεί να ανοιχνεύσει αν η μεταπολιτιστική εκλογική ισχνότητα τη άκρα δεξιά. Αντανακλούσε μια γενικότερη πολιτική καχεξία ή αν α, υπάρχουν από την άλλη πλευρά στοιχεία συνέχεια τη ελληνική ακροδεξιά από την περίοδο πριν την κατάλυση τη δημοκρατία του 1967 μέχρι σήμερα. Ο ακροδεξιό χώρο ήταν εκλογικά δύναμο. Παρ' όλα αυτά, βρισκόταν πιο κοντά στο στόχο τη εδραίωση του στην κεντρική πολιτική σκηνή από όσο είχε εκτιμηθεί. Γι' αυτό, μερικοί σήμερα ισχυρίζονται ότι ευνηδιάστηκαν, να προσθέσω εγώ. Το βιβλίο που είναι των εκδόσεων Καστανιώτη, μπράβο τους που τόλμησαν ένα τέτοιο βιβλίο, κλείνοντας μάλιστα και τα 50 του χρόνια, προσφέρει ερμηνείες για την άνοδο ενός εξτρεμιστικού μορφώματος με νεοναζιστικό χαρακτήρα της χρυσή αυγή για να μην αναρωτιέστε. Και εγώ, εγώ να σας στηρίξω το πάθο στην αναζήτηση της αλήθειας. Με το εξαιρετικό, αριστοργηματικό για μένα, ναι, τραγούδι του Λάγιου, που είναι και η στοίχη και η μουσική δική του, Τι Πάθος είναι γραμμένο πίσω το 1991 πιο επίκαιρο από ποτέ στο τραγουδί ο Γιώργος Δαλάρας έτσι και στη μνήμη ενός λάγιου που βιάστηκε να φύγει μόλις στα 39 του χρόνια Τι Πάθος βυθίζει σε γάτονο, αλλάζει το χωρό του ουρανού βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού Τι πάθος δυθίζει σε πέλαγα το νου Ουνιαδότητά μου είναι μέσα στη σιωπή Σ' ένα θησαύρο χαμένο που γυρεύω μια ζωή Ζώδευσα στα ζάρια, μη την πήρε το κρασί Ίσως η βροχή που κλαίει με παράπονο κι Η πάθος βυθίζει σε πέλαγα από Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού τι πάθος μπιτίζει σε πέλαγα το νου. Βυθίζει σε πέλα γάτονου Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού Τι πάθος βυθίζει σε πέλα γάτονου Πάνω την ισορροπία ο αέρα με τρυπά είναι και η κράτηげ στον γλάρο σε έναν γκρίζο ρίζοντα. Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθωότητά μου μέσα στην καταστροφή. Η πάθο βυθίζει σε πελαγάτονο. Βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα του ουρανμού Τι πάθος βυθίζει σε τον Λοιπόν πριν πάμε σε διαφημίσεις να κάνω μια διόρθωση Σας λατρεύω εσάς σου ακροατές μου Όταν με παίρνετε και διορθώνετε λάθη μου Και κυρίως όταν έχω αδικήσει, χωρίς να το καταλάβω βέβαια έτσι και στη ρήμη του λόγου πολλές φορές ή και με μια προσέγγιση πιο βιαστική α, στα σημείωματα που έχω από την Άνση όταν αδικό δημιουργού έτσι λοιπόν πριν από, τους τίτλους, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων σας έπαιξα το μέρη Μη Λοιπάσε Πια» το απέδωσα κατευθείαν στον Μάνο Τον Ξηδού. ο Μάνος του Ξηδού συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι η διασκευή όμως δεν είναι του, του Μάνου του Ξηδού, είναι Τον Ξηδ και είναι κρίμα, επειδή έχουν κάνει και την ενορχήστρωση και έχουν κάνει και τη διασκευή, να δουν δικό του κολεκτίβα, στου οποίου και στην, στην δημιουργία και στο τελικό αποτέλεσμα συμμετέχει και ο Μάνος, Και να το δίνω όλο το κρέντιτο που λέμε εμεί στη γλώσσα μα κατευθείαν στον Μάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο που ήθελε να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί όπω επισημαίνει και ο ίδιο, φαίνεται την πρώτη φορά δεν μου στείλε μήνυμα. Καλά έκανε και έστειλε τη δεύτερη. Είναι η δεύτερη φορά που την πατάω. Και ζητώ συγγνώμη και σας περνώ σε διεφημίσεις Πως συνήθως είναι αλάνθαστες Φτάνει να είσαι επαρκώς καταναλωτικό κτηνάκι Λοιπόν, έχω πιστεί ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς Εντελώς καλοπροαίρετοι Που ή θα μου κόψουν τα ύπατα κάποια στιγμή Ή θα με αναγκάσουνε Μπροστά στο μικρόφωνο, χωρί να με βλέπετε, να κόψω τι φλέβε μου. Ε, και το λέω εντελώ σατυρικά και αυτοσαρκαστικά, διότι έχω τον Λεωνίδα ο οποίο με ρωτάει ποια είναι η γνώμη σα για το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μόνο με την ερώτηση και μόνο που την ακούω, νομίζω ότι με ηρωνεύεσαι. Αποκλείεται γιατί δεν θα μου το στέλνει με όνομα και επίθετο και δεν θα μπαίνει και στον κόπο να καθίσει τον υπολογιστή να μου γράψει αυτή την ερώτηση. Δεύτερον, επειδή υποθέτω ότι είσαι ή πάρα πολύ μικρό στην ηλικία ή πάρα πολύ μεγάλο στην ηλικία, είδε να ακούσει ποτέ ή έχει έρθει από το Βόρειο Πόλο, από το Νότιο Πόλο ή κάπου αλλού για να πει ότι δεν ξέρει τη γνώμη μου. Επειδή αισθάνομαι με μια τέτοια ερώτηση κάτι σαν φάντασμα που περιφέρεται, μιλάει και δεν υπάρχει. Έχετε δηλαδή κάτι ταινίε που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μιλάει αλλά δεν τον ακούει κανένα. Περπατάει αλλά δεν τον βλέπει κανένα. Δηλαδή με ξαήλωσε η ερώτηση, με άφησε κουφή εντελώ. Δηλαδή έχω ταυλιαστεί με την ερώτηση, αλλά μου έφυγε και το κέφι για να είμαστε ειλικρινεί. Και έρχεται και καπάκι ο Γιάννη από Πειραιά, ο οποίο γράφει. «Καλησπέρα στην Τροφάρα. Είσαι εσύ και οι άλλοι τρεις από το Ρίαλ που εύκολα καταλαβαίνεις τα πιο ισχυρά στηρίγματα μου εδώ στην Αυστρία. Το μόνο μέρος που θα ήθελα να με είναι η Ρόδος. Τρεις φορές ακόμα μαζί με τη σημερινή θα σε ακούσω από εδώ γιατί μετά γυρνάω και έχει δέκα θαυμαστικά. Δεν ταιριάζει με την εκπομπή, ξέρω δεν μπορείς να αλλάξει τη λίστα». Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι σου υπόσχομαι ότι θα είναι στην επόμενη εκπομπή, οπωσδήποτε μέσα στη λίστα. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω ανάκατα ο κύριο σήμερα, γιατί η playlist είναι φτιαγμένη με τα γούστα μου και πιθανόν να είναι και αυτό μέσα στα γούστα μου. Όλα δεν έχω την τεχνική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, μισή ώρα πριν τελειώσει η εκπομπή, να το βρω. Οπότε λέω να σε αποζημιώσω, Γιάννη μου, μαζί με το φίλο Λεωνίδα που έκανε αυτή την υπέροχη ερώτηση για να με φτιάξει το κέφι και υποθέτω ότι ήταν και σατ θα σα χαρίσω μια τραγουδάρα Όχι Ρόγια Λαρμπερτ Χολ Όχι, τι να σου πω Στο Hall of Fame Των Ελλήνων που έχουνε καρδιά Ψυχή Αίμα κόκκινο κατά κόκκινο, Αλλά και ταυτόχρονα Έχουν αναγκαστεί Να ζήσουν έξω για λίγο Ή πολύ ή για μια ζωή Για αυτούς που είναι εδώ Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν Τα ιερατέρατα Σαν τον Βασίλη Τσιτζάνη. Στιχή και μουσική, θα ακούσουμε την Αχάριστη και από θα την ακούσουμε. Με δύο κιθάρες του Μαυρουδή και του Μάργαρη, δύο κιθαράρες όχι κυθάρε. και με μια εξαιρετική σόνια Θεοδωρίδου που ξαφνικά ένα τραγούδι χίλιο τραγουδισμένο, χιλιοπαιγμένο, χιλιοαγαπημένο, σαν του Τσιτσάνι, το βάζει σε οποιαδήποτε κλασική σκήνη του κόσμου. Με τεράστια αγάπη στους ακροατές που μα βαστάνε αυτή την εκπομπή για να περπατάμε μαζί στη Τζιάννα. ακόμα μεγάλη κλήρωση οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν θα παραλάβουν από μία τριλογία ο καθένας δηλαδή τρία βιβλία της Πασχαλίας τραβλού. που ασχολήθηκε με κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μόνο για το χώρο στο μυθιστόρημα που κινείται και καμιά φορά μέσα από κάτι τέτοια χωρίς να φτάσει κανένα σε βαθύτερη μελέτη αποκτά εκείνη την αντιναζιστική αντιφασιστική στάση που καθένας μας ελπίζει ότι μπορούμε και οφείλουμε να έχουμε σε τούτη εδώ τη ρημάδα, τη μικρή, σύντομη και πανέμορφη ζωή μας Ελεγία Αποστάχτη Θεή Αποστάχτη Άνθρωποι Αποστάχτη ο δεύτερος τίτλος Άγγελη Αποστάχτη που μόλις κυκλοφόρησε Λοιπόν, η τριλογία είναι μία προσφορά των εκδόσεων Διόπτρα αλλά και του βασιλάκου του στην καρδίτσα που βρίσκεται στο ίντερνετ ως bookmaniashop.gr ωραίος τίτλος είναι bookmaniashop.gr όπου εκεί σήμερα όποιος αν κερδίσει κάποιος από την καρτίτσα θα μπορούσε να πάει στο βιβλιοπωλείο να την ακούσει γιατί κάνει την παρουσίαση και να το παραλάβει ή mm. τραυλού Μιλώντας για τα βιβλία της τριλογίας έχει πει πω οι δύο πρώτοι τόμοι επικεντρώνονται στην ιστορική ατμόσφαιρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ιδίως το κομμάτι του ολοκαυτώματος και της ναζιστικής ιδεολογίας και ιδιοληψία. Στον τρίτο τόμο αγγίζει και τολμάει να αγγίξει η το κεφάλαιο ο αναζισμός με μια αναδρομή και στα γενετικά πειράματα των οποίων τις συνέπειε αντιμετωπίζουν σύγχρονοι ήρωες του 1998 μέσα από μια διστοπική προσέγγιση των ηρώων στην υπεριαλιστική αυτή διαδικασία. Χρειάστηκε για να γράψει το μυθιστόρημα, μεγάλη ιστορική έρευνα, δεν έκατσε δηλαδή να το γράψει το ποδάρι και δυστυχώς η διαπίστωση ότι η ανθρωπότητα όχι απλά δεν μαθαίνει από τα λάθη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά τιμάζεται να επαναλάβει τα λάθη της. Δεν επαναλαμβανόμαστε απλώς, ξεχνάμε. Και ο ρατσισμός πάνω στον οποίο βασίζεται η εκδήλωση του ναζισμού έχει ξανά φουντώσει στις μέρες μας». Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν το 211 200, 200 θα έχουν από μία τριπλέτα της τριλογίας Θεή της Αποστάχτη, άνθρωποι Αποστάχτη και άγγελοι Αποστάχτη και εγώ για να μείνω στο ύφος του Τσιτσάνη και στο, στην εξαίρετη αυτή της Θεοδωρίδου ε, διε, απόδοση θα μείνω σε ένα άλλο τραγούδι που το έχουμε ακούσει από τον υπέροχο μοναδικό Καζαντζίδι, από το Στελάρα και όμως εδώ μια γυναίκα καταφέρει να το πει σας το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπαίξει είπα σήμερα παίζω τραγούδια που γουστάρω στίχιν του Πυθαγόρα και η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου η Ζωή Παπαδοπούρου τραγουδάει εδώ το κάτω από το πουκάμισό μου Εξαιρετικό αφιερωμένο σε άνδρε και γυναίκε που κάτω από το πουκάμισό του βαράει πραγματικά καρδιά Καρδιά μου σβήνει Κι αν το είναι δικό μου Δείξε καλωσία Ζήσαμε στιγμές ώρες Έχουμε αναμνήσει. Έχω κόψει στο χώπι βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή Κάτω από το που μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη Υπότιτλοι <gülüyor> Η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφαλμάει να μου δείξε καλοσύνη. Παδηγιά μου, σβήνει, κι μου κλέψανε, Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν να προλάβω και τα μήνυματα μετά να μην μου λέτε ότι δεν τα διάβασα. Μου στέλνει το ψευδόνυμο. Πάρε. Και είναι η γνώμη σα για τον λέξη Τζίπρα. Αν είναι κακή, πρέπει να την πείτε. Και το γιατί. Όχι γενικά και αόριστα, καράφιασα κτλ. Και γιατί δεν συζήτησε τη δικιά σου, δηλαδή. Μην κατάλαβα. Κάθομαι εγώ από εδώ στο μικρόφωνο. Δεύτερον. Τη γνώμη μου για τον Τζίπρα την έχω πει τόσε φορέ, όσε δεν έχει ακούσει. Επομένω, που δεν σε παραπέμψω. Πατριδογνωμόνιο. Άμα δεν θες να δίνει λεφτά για το Ρίσο Σπάστι, 902.gr, μπορεί να το βρει. Ή θα μπει από εκεί στο ριζοσπάστη και θα πατήσεις πατριδογνωμόνιο Λιάνα Κανέλη πήγαινε πίσω 20 χρόνια Θα τα δεις όλα εκεί γραμμένα α, Μπορεί να μπει και στο κατιούσα.gr και εκεί γράφω διάφορα πράγματα ε, α, Πάτα και να ακουμπήσεις καμιά τηλεόραση εκεί θα μ' ακούσει. Δεν είμαι και από τα παιδάκια που δεν λένε τη γνώμη του έτσι Όπω είναι, Φεφ, Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι αντιπαράθεση προσώπων Όταν έχεις να κάνεις με μέδουσε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να κόψει ένα και θα βγούνε χίλια μαλλιά από τη Μέδουσα. Για να μην μαλλιάζεις το στόμα μου τελειώνω εδώ. Μου στέλνει λοιπόν ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι ο προστολέας του μηνύματος. Σχετικά με το Μακεδονικό, θα ήθελα να ακούσω μια συζήτηση επιστημόνων, ιστορικών, διπλωματών και από τις δύο πλευρές σε υψηλό επίπεδο. Όχι πολιτικούς, όχι ατάκες και μονολεκτικές απαντήσεις. Όλο αυτό τον καιρό ακούγαμε κραυγές, ατάκες, αλλά όχι σοβαρέ επιστημονικέ αντιπαραθέσει. Σα ευχαριστώ. Εγώ τώρα τι θες να κάνω. Με ευχαριστεί για ποιο πράγμα. Γιατί έχω, είμαι πολιτικό που δέχεται αυτή τη στιγμή ότι ε, μιλάει με ατάκια, μονολεκτικέ απαντήσει και κραυγέ. Δεν το έχει ακούσει από το στόμα μου. Δεύτερον, γέμισε η τηλεόραση και γέμισαν και τα site παντού από τεράστια επιστημονικά και άλλα άρθρα και όχι μόνο από κραυγέ. Αν δεν τα είδε, πάει να πει ότι δεν σου είπαν αυτό που ήθελε να ακούσει. Άρα αν ψάχνει έρευνες, επιστημονικές και θέσεις που να μοιάζουν ότι είναι και από τις δύο πλευρές αλλά να ικανοποιούν από και οι δύο πλευρές σε σέναν ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και δεν παγιδεύουμε σε τέτοιες ερωτήσεις και επειδή α, α, η αλήθεια είναι να προσγιώνεται κανένας σε απτά πράγματα πάω στο Χρήστο Από ρόρα Τι είχε στο μυαλό του αυτός ή και τι έχει στο μυαλό του αυτός που κρατάει τη ζώνη με την αγκράφα μαστίγιο ή ο με τα μεγάλα μπράτσα. Τους πέρασε δηλαδή από το μυαλό ο θα τους δύο ταξικά προσανατολισμένος εργαζόμενος και θα φοβηθεί. Αλίμωνο αν τους ανθρώπους της βιοπάλης τους τρόμαζαν τα μουσκουλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν τρομάξαν τα μουσκουλα. Αντιθέτως τα μουσκουλα τρομάξανε και έτσι εγκαταλείψανε την μοίρα των μουσκουλων και των Μπρατσαράδων και των Φουσκωτών που πήγαν να κρατήσουν την συνδικαλιστική μαφία στη θέση της. Φεύ, από χωρίου χωρίων και από εις πόλη εις και νησί, δεν τα κατάφεραν να στήσουν ένα συνέδριο δοτών. Λοιπόν, δεν τρομάζουν και επειδή δεν τρομάζουν, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Αυτό το τραγούδι μόνο για τους στίχους Παπαγιανοπούλου. Όφιλε να έχει γραφτεί, το τιτούβαλε και μουσική ο Απόστολος Καλδάρα. Και εδώ θα το ακούσουμε σε μία από τι ωραιότερες Με τη χαρούλα λεξίου να κάνει δεύτερη στον πάριο, δεν σας λέω τίποτα Που είναι γραμμένο το τραγούδι πίσω το 1971 ε, Και η πρώτη εκτέλεση ήταν του Νταλάρα Η φαντασία, δεν εσύ η φαντασία μου ταυτέλη η φαντασία μου τα φταίει που σε ήθελε αυτή η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε πως θα μ' την καρδιά μου την κλειστή Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χαρακές στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στιγμιά και δεν Τις περισσότερε καρδιές Και μια πληγή στα στήθια Λοιπόν και έχω ένα ακόμα μήνυμα Ο Νικόλας μου γράφει ο Λιασόπλος Αγαπμένη μου Λιάννα Μια καλή συμβουλή Θα ήταν να είχε φέρει για εσέ του εκατοντάδε οικοδόμου τη Φαρκαδόνας να περιφρουρήσουν το συνέδριο και την ψήφο του στην τελική. Οι μπράβοι δεν ξέρουν από αυτά. Βέβαια, εντάξει, οι μπραβη αντίθετα με του οικοδόμου τη Φαρκαδόνα, είναι υπαρκτά πρόσωπα. Να σε πάντα καλά. Να σε και εσύ καλά, γιατί ευτυχώ για όλου μα τα ταξικά σωματεία δεν μετανιώνουν για το σερή. Ακόμα και όταν η ζαριά είναι στραβή, είναι όρθια και υπάρχουν. Και επειδή υπάρχουν εδώ που τα λέμε, οριοθετούν τα δικαιώματα για τα οποία όλοι κόπτεστε. Και τάχα μου υπερασπίζεστε όταν πάτε να ψηφίσετε. Και πάτε και ψηφίζετε αυτούς που τι πιο πολλές φορές έχουν σύριζα κυριολεκτικά. Και δεν πάω στο Σύριζα τώρα, πάω τη λέξη Σύριζα. Σύριζα κυριολεκτικά θερήσει τα δικαιώματά σα πότε με τα του ευρώ. Πότε με τα όνειρα ενό παραδείσου, πότε με τα όνειρα των ηγετών των Βαλκανίων, πότε με τα όνειρα των πρωταγωνιστών στον Άτο πότε περήφανοι γιατί μαζί με το Κατάρ και το Ισραήλ θα υποπτεύετε την ευρύτερη περιοχή, πότε γιατί πιστεύετε ότι θα μα δώσουν ενόμπελ οι ξένοι γιατί είμαστε καλύτεροι από του άλλου, και ύστερα νοικιάζετε το σπίτι στο RPNB και δεν ξέρει, όχι απλώ πιο είναι ο γείτονας. Ούτε πόσα θα χρωστά στι μηχαλού μαζί με την εφορία την επόμενη μέρα. Οπότε έρχεται και εδώ. Ο, η μουσική του Καραμουρατίδη και η στίχη του Ιωάννου με τη Γιώτα Νέγκα και το Σερί δεν έχει τέλος το Σερί πήρα το λίγο για πολύ πολλοί. πολλοί έχουν μετανιώσει για πολλούς λόγους Εξαιρετικό εφερομένο στους μετανοημένους αν ή ομολογημένα Όχι πως δεν ήθελα κι εγώ να είχα κάνει κάτι πιο σωστό Να είχα αναμνήσει που τα βράδια να μου καίνε το μυαλό Όχι πως δεν έχω κουραστεί μα δεν είθε μια ζαριά σωστή Και ό,τι έχω κάνει για να γίνει μου έχει βγάλει την ψυχή Χάσα πολύ τιμό καιρό ούτε που μου πήγε το μυαλό πως για κάθε χρόνο που θα ζήσω θα πετάξω άλλα δυο κι ό,τι μου είχε μείνει από κορμή το δίνα για μια καινούργια αρχή κι όλα να τελειώνουν με το δύσκολο τον τρόπο μια ζωή Θα πάμε σε εκλογέ. Διπλές, τριπλέ, τετραπλές Α, Σημασία έχει εδώ που τα λέμε. Με το κόκκινο ψηφοδέλτιο στο χέρι, στυροδρέπανο ή γαρίφαλο ανάλογα με τι εκλογέ. Θα το βρείτε μπροστά σα, για να μην βρείτε τα υπόλοιπα μπροστά σα. Γιατί αν δεν το βρείτε μπροστά σα, να το πιάστε δεν σα βλέπω και καλά. Για να λέμε του Θεού τα πράγματα. Και γιατί έχουμε μπει και στον παραλογισμό. Πέρα από τα σκάνδαλα, εδώ θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί μάνα. Μετά τη δήλωση του δακίτη συνδικαλιστή περί εγκληματική οργάνωση Πάμε όταν έχουμε φαϊστεί μάπα τους φόνους, τις διαδικασίες, τα τάγματα εφόδου, της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ε, έρχεται τώρα για να δείτε πόσο αυτή η θεωρία, η πρόστιχη, πρόστιχη κυριολεκτικά, μιλάμε για θεωρία πρόστιχη, έχει φτάσει ακόμα και στο μουσείο που έχει γίνει στις, κάπου στην Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ιστορία, να αφαιρεθεί όλο το κομμάτι που έχει σχέση με τους κόκκινους. Ούτε καν το κάρφωμα του φιλοδρέπανου στο Reichstag. Δηλαδή δεν νίκησαν ποτέ, δεν υπήρξαν ποτέ, δεν θεμελιώσανε ποτέ τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν έγινε τίποτα τη ευρωπαϊκή ιστορία, τίποτα. Σβήσιμο. Είναι σαν και αυτού που θέλουν με την επέλαση του μαύρου να μην υπάρχει τίποτε κόκκινο, ούτε κανένα. Άμα μπορούν να το σκοτώσουν κιόλα, να είναι μαύρο από τη φύση του το αίμα. Έτσι λοιπόν, ο κύριο Μπολσονάρου, αυτό το αγλάισμα τη βραζιλιάνικη. Φασιστόμπαλα, όχι τη Μπάλα, της, της φασιστόμπαλας Αυτό το βραζιλιάνικο φασισταριό που λέγεται Μπολσονάρου Και μου μου το ψηφίζανε Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ Είχε ο Παδούς, ο Χίτλερ Α, ο Παδούς Η αποναζιστικοποίηση δεν έγινε ποτέ Όλα τα ναζιστάκια εκεί μετά πήραν θέση στο ΝΑΤΟ Πήραν θέση εδώ, πήραν θέση εκεί Κυβερνάνε μέχρι σήμερα Εν και επειδή το φίδι... Θέλει χτύπημα συνεχόμενο, γιατί γεννάει, βγάζει αυγά και βγαίνουν. Α, είπε κάτι καταπληκτικό. αυτό είναι και διάνοια, ξέρετε. Είναι διάνοια, προσέξτε. Είναι μεγαλύτερη διάνοια από το δακίτι σα. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Είπε λοιπόν σε μια εξελιγμένη μορφή της θεωρίας των δύο άκρων αυτή είναι η κατάπτυξη θεωρία τι κόκκινος, τι μαύρος, τι ε, κόκκινος φασισμός μαύρος φασισμός, τη Χίτλερ, τη Στάλιν τα γνωστά δηλαδή ο ένας πήρε μια χώρα και την έκανε όνειδος για τον υπόλοιπο κόσμο ως όχημα τη Γερμανία και ο άλλος πήρε ένα λαό ο οποίος ήταν στο μαύρο του το χάλι σερνάμενος έτσι και τον έκανε τη χώρα για την οποία μιλάμε ακόμα και σήμερα και πολλοί θέλουν να μπερδεύουν την καπιταλιστική της αντεπανάσταση ως κομμουνισμό και να βλέπουν το Μπούτινγκ ξαφνικά ως φυροβρέπανο για να γελάμε κιόλα. Βγήκε λοιπόν ο Μπολσονάρου και είπε σε επίσκεψή του στο Ισραήλ σας παρακαλώ πάρα πολύ τι είπε ότι ο ναζισμός είναι αριστερό κίνημα δηλαδή πεθαίνω Δηλαδή, όταν σα λέω πεθαίνω, πεθαίνω. Είναι αριστερό κίνημα. Δηλαδή, τι σα πω. Ξέρω εγώ. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Δεν μπορείτε. Γιατί μπορείτε να καταλάβετε το δακίτη που είπε αυτά που είπε. Αλλά ήξερετε τι που τα έλεγε και πώ τα έλεγε. Για να φτιάξει την κατάσταση αυτή. Είπε λοιπόν ότι η Ναζί ήταν αριστερή. Γιατί? Τι είπε η αυτή. Το κόμμα τους Ναζί, ήταν εθνικο-σοσιαλιστικό. Και αφού είχε τη λέξη σοσιαλιστικό μέσα, άρα οι φασίστε ήταν αριστεροί. Πώ αισθάνεστε? Βγάλατε γυναίκες μουσια μέχρι κάτω, βγάλατε και φυσικλίκια σε στυλ, ε, πως το λένε, άριβε λουχιώτη, ε. αρχίσατε όλες μαζί να μοιάζετε στην κυρία του κυρίου αρχηγού, ε. πώς σα σας το πω, γίνετε δολοφόνες με το πριόνι, βγαίνετε για βόλτα και αντί να πάτε για καφέ, εσείς παίρνετε κάτι λοστάρια και βγαίνετε και κυνηγάτε όπου κάτι σκουρόχρωμο, Βεβαίως μπορεί να πέσετε στη γιαγιά σας που την έχει μαυρήσει από το ξύλο παππούς και να τη φάτε και αυτήν μπορεί πιθανόν γιατί αυτό είναι μια αριστερή σοσιαλιστική εκδοχή του ναζισμού. Ε, επικίνδυνα πράγματα, επικίνδυνε έννοιες που επιτείνουν τη θολούρα γιατί μέσα στη θολούρα θα πρέπει να σκέφτεστε πάντα το εκουήμπώνο. Τις ωφελείται και ποιο ωφελείται από το να θολώνει. Λοιπόν, τα ταξικά σωματεία και το κόμμα του λαού με 100 χρόνια ιστορία δεν μπορεί να μπερδευτεί από κανέναν Ξέρετε μόνο ποιοι τα λένε αυτά Οι φοβισμένοι όταν το βρίσκουν απέναντί τους Να είστε καλά, να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο Εγώ θα σας αποχαιρετήσω Και ειδικώς στον Διονύση Αναζητώντας τη Γιολάντα Γιατί όταν το άκουσα τοντώντα τα Γιολάντα από τους Pink Martini Έτσι να παίξετε κάτι Ξένος το τέλος Τώρα που τα λέμε με τόση κουβέντα περί Βενεζουέλας, Πετσίτη και των υπολείπων Δεν ξέρω, έχω κοντεύει να πάω στην ε, ε, Νότιο Αμερική για άλλους λόγους ε, Και με τώρα με τον τύπο που έλεγα Λοιπόν, το τότε στα Ζιολάντα Το άκουω στο κεφάλι μου, πού το πας, πού το πας Ελλάδα ε, Πολύ μου άρεσε, λέω να το κάνω σατυρικό ή να το προτείνω στα παιδιά τη Ελληνοφρένειας Τότε στα Ζιολάντα Καλό Σαββατοκυριακό με βροχές, καταιγίδες και προσοχή στα γλιστρήματα και νοητικά και στους δρόμους.